Ε, εντάξει πάντα μας ενώνει να σάκεις σε οτιδήποτε συμβαίνει στον τόπο είτε είναι πρωτοχρονιά ναι. είτε είναι η... η φιλία μας με τη Γαλλία από τι ακούω εδώ εδώ είναι ο εθνικός σύμνος ύνο. της Γαλλίας γιατί κοίτα το βλέπεις Ποιο. το αεροπλανοφόρο Εσύ το βλέπεις? Όχι είναι από την άλλη μεριά Αν έλεγες το βλέπω θα σου λίγα δεν αποδείω από εκεί Α <laughs> δεν το βλέπω, μήπως είναι από εκεί Είναι από την άλλη μεριά Α να κοιτάξω από, το... από την άλλη Αλλά δεν θα ακούγουμε στο μικρόφωνο, θα με πλάτη Το Σάρντε το αεροπλανοφόρο έχει έρθει, είναι στο Φάλιρο Αχ, πολύ γλυκό Και έτσι Ο το Λυπά, υποδεχόμαστε ε, Είναι λίγο μακριά Δεν είναι του ΝΑΤΟ αυτό Του Νάτο είναι, ε, και του Νάτο είναι Το έχουμε πληρώσει και εμεί αυτό, να ξέρει. Άρα δικό μα. Τόσου εξοπλισμού που έχω αγοράσει από τη Γαλλία δεν φτιάχτηκε τώρα. Να φτιάχτηκε πάρω παλιά. να πιάσω καμπίνα. Ναι, νίκιασε, κλείσε. Μία <laughs> που να βλέπει θάλασσα όμω. Και να βλέπει τα μακελιά που θα κάνει και αυτό. Έχει μέσα βραδιέ, ενώ θα έχει ε, πιάνο. Βέβαια. Έχει στο λόμπι διάφορου διαγωνισμού. Όπω ή τροχοτή τύχη έχει τέτοια. Σε όλε τι κουραζιέρε έχει γεμάτο πρόγραμμα. Α, έχει. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ναι. Μην πάμε τώρα, ίδι, έτσι. Όχι, όχι. Το απόγευμα θα πάνε να το υποδεχτούν οι συμπολίτε μας πάρα πολύ, έχουν συγκεντρώσει εκεί, το πάμε και άλλοι φορείς, κόμματα, θα το υποδεχτούν στο Πασαλιμάνι για να είναι όσο γίνεται πιο κοντά. Τις καφετέρειες. <laughs> για να Λίγο πιο α, πέρα, ναι. Λίγο πιο πέρα από τις καφετέρειες γιατί δεν μπορεί να προσεγγίσεις. Είναι στα νυχτά, δεν έχει πιάσει ξηρά. Mm. Ήρθε το αεροπλανοφόρο για να είναι εδώ κοντά στα γεγονότα. Και αν θέλει να το ευλογήσει ένα παπάς θα γίνει δηλαδή, σε αυτήν την να να Είναι ευλογημένο έτσι κι αλλιώ, είναι πλοίο τη ειρήνη. Πλοτό. Ναι, υποβρύχιο. Υποβρύχιο πάτερ. Ναι. Είναι πλοίο τη ειρήνη και αυτό. Να. Συμβάλλει Πολλά στην ειρήνη. Πολλά πλοία τη ειρήνη έχουμε. Ένα του πολέμου δεν φτιάξαμε. Δεν τίποτα. Δεν σκεφτήκανε να... Θα κάνω Άλεις. ένα για πόλεμο. Όχι. Αν γίνει κάτι, να πολεμήσω. Όλα με ειρήνη. Και όλε οι επιχειρήσει που γίνονται στον πλανήτη. Ειρηνικέ είναι. Είναι ειρηνικέ. Ειρηνικέ εισβολέ, ειρηνικέ παρεμβάσει. Γκρεμίζουν, ματώνουν, πεθαίνει κόσμο, σκοτώνεται. Αλλά είναι για την ειρήνη όλα αυτά. Ένα τίμημα το έχει η ειρήνη. Πώ θα κερδίσει την ειρήνη και την ησυχία των λαών. Γιατί το πετύχαμε τελικά αυτό. Την ηρεμία των λαών, την αγάπη μου, την Γιατί Δεν υπήρχαν αυτά. Υπήρχε μια απειλή πολέμου των δύο υπερδυνάμενων. Από που στιγμή που κατέρευσε μια αυτά. είμαστε μέσα στην ειρήνη και την ηρεμία. Εγαλυνεύσαμε. Εντάξει, αυτό το κολοτίχο είναι που μα έκανε τη μια πλευρά, δηλαδή, Την Δεν και... μπορούσε να περάσει απέναντι. Έκριβε την ειρήνη. Πώ να το πω. Μπράβο. Τώρα την αποκάλυψα. Αν να... κάτι έκανε. Η ειρήνη των λαών. Φάτε ειρήνη τώρα. Π, πάρτε. Ναι. Πάρτε και φάτε ειρήνη. Φούλαρα σήμερα. Πήγα στο Βενιζνάτο και λίγο ειρήνη. Πόσο σου τύχησε. Το ειρήνη. Η ειρήνη δεν είναι φθηνό πράγμα στι μέρε μα. Ναι, ναι, πόσο. Όπω ξέρουμε. Φούλαρε. Ε, φούλαρα τώρα. Είσαι από αυτού που λέγει. Γέμισε το. Όχι καλέ, να, να, να με κυνηγάνε από τι δύο. Να με λιστέψουν πίσω. Το, το γεμιστα πού πούνε έχει λεφτά αυτό. Το έκανα. Πόσο πήγε, Ναι, 80 ευρώ. Γέμιζα, όχι, όχι. Γέμιζα με 47. Πάντα αφήνω δύο μπαρίτσε κάτω. Δεν αδειάζει τελείω το Αλλά πάντα στις δύο μπαρίτσε. Πόσο γέμιζα, λοιπόν, 47? Με, γέμιζα με 47? Πετρέλαιο. με 47. Με 47 έβαλα 64. Καλά είναι. Το ίδιο, τα ίδια να σου λίτρα. πω, Συγγνώμη, αλλά θες να έχει και αγροτικό στην πολιτική αγροτικό μέσα. αγροτικό, αγροτικό Δεν είπε, τι έχεις. Καλά, μόνο αυτό μόνο... που δεν, δεν ξέρω. Βλαμένος. Δεν ξέρω τι κάνετε που βλάτε και στην Ελίου και Το Χάμερ, πώς θα κινηθεί. Το, hammer, ναι. το Δεν hammer. έχω Χάμερ. Hammer, να αλλά... απαντά. Χαμερ, έχω Χάμερ. να ακούσουμε κι αυτό. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση για έμπρος σοβαρή βάρη, τα οποία θα οδηγήσουν με μαθηματική βεβαιότητα σε όποιες σοβαρές απώλειες, για μέτρα με μέτρημα, κανένα μέτρο χωρίς μέτρημα, και γι' αυτό και μετρώ 1, αρχίδη, 2, αρχίδη, 3, αρχίδη, 3, αρχίδη, 3, 3, 3, 3 Μετρώ 1, 2, 3. Να φάσκι φας και να είναι Επειδή πήγαμε στα αστεία της πέμπτης, βάλουμε και το στάθι ψάλτη για να έρθει να κάτσει. Μαζί με τον κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος μετράει. Ο κρύο είναι ο, ο ψάλτης, δηλαδή όχι ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω. Α. Λέω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μιντσοτάκη είναι πρωθυπουργό τη χώρα. Δεν πήγε να πιαστεί. Εμεί το κάναμε έτσι να φαίνεται αστείο. Δεν είπα ότι πήγε να πει αστείο, Τι προκύπτει, λέω. Α, τι προκύπτει σαν εικόνα για να. Εγώ τώρα χθε μία ώρα τον ακούω. Να μισή ώρα τον ακούω. Ένα μισή ώρα μιλήσει, αλλά θέλω να πω. Ταυτόχρονα προκύπταν και αστεία. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε με σκοπό το αστείο. Το πιο αστείο ήταν ότι θα φορολογηθούν οι εταιρείες υπάροχη ενέργειας Όλοι που τα έχουν, έχουν υπερκαίρδη. Το έχει πάρει στην πλάτη το sky ναι, και ναι, ναι. το έχει πάρει ποιον πολεμάτιο με τη Λινέα Δεν τάχει, ξέρω, δε ξέρω, δε ξέρω τι παίζει από πίσω ποιε είναι οι εταιρείες οι διαπλοκές ότι θα φορολογηθούν τα υπερκαίρδη. Τέλειωσε. τέλειωσε. Αλλά θα γίνει αρθούν... και σε άλλε εταιρείε αυτό. Εννοώ να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, γιατί υποψιάζομαι ότι σε αυτό το σύστημα ενδεχομένω να υπάρχουν και εταιρείε που να συμβαίνει και σε άλλε αυτό κάπω με έναν Κάτσε τρόπο. Να φορολογηθούν τα υπερκέ. Κάτσε πρώτα να, να, φορολογηθούν... να δούμε τα υπερκέρδη. Mm. Γιατί πρέπει να γίνει ο συλλογισμοί. Δεν μπορεί να γίνει τώρα πώ. Σου λέει μια εταιρεία, δεν έχω κλείσει. Μπορώ να έχω ανάγκη μαύνα, τι θα με μου φορολογιστεί. Λειτουργεί, υπάρχει ένα τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Το χέρι θα έλεγε ότι μπορεί να είναι ένα παιδί μου και ένα μονουσνά διευθύνουν τα σύμβολο στον εαυτό του. Γιατί υπά... Λες. Ναι, είναι μια Το διότι... αξίζει. Δεν λέω αν το αξίζει oh. όχι. Ε, ωρα, μην μιλάς στα μην χάσει ο άνθρωπο τον bonus, μπορεί δεν να κάνει Δεν είσαι ίδιος με Είμαι ήδη άριστο. διορισμένο Δεν σε βλέπω για άριστο. Έχουμε πηξίδα όμω. Τρελαίνει την πηξίδα μου. Έτσι έλεγε, αυτό ήταν. έτσι Αυτό την πηξίδα μου. Ωραία λοιπόν η πηξίδα Ναι, ναι, ναι, Γιατί ο προορισμός μας παραμένει ο ίδιος Η διατηρήσιμη ανάπτυξη Αλλά τα νεράπια είναι αχαρτογράφητα <Τι> Και, <Τι> και, <Τι> και <Τι> το σκάφος δέχεται αλεπάλληλα κύματα <Τι> Ψυχραιμία, ρε παιδιά! Έχουμε σωσίβια! Η μόνη ασφαλή ρότα είναι πω. Ωραία, ζωσό! Πού τη βάλει τα σωσίβια, Και έλεγα, τι ξέχασα, τι ξέχασα! Είναι αυτή που δείχνει η πηξίδα τη δημοσιονομική ισορροπία. Μα βοηθάει, στραβά! Θα μα βάλει καρχαρίε! Αγαπητοί μου, δεν υπάρχουν καρχαρίε εδώ πέρα! Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρει! Οι καρχαρίε το ξέρουν! Το τιμώνει σταθερό, έτοιμο όμως για τις αναγκαίες προσαρμογές όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες. Παλαγιά μου, είμαστε καταδικασμένοι! <συμπίσαι> <συμπίσαι> <συμπίσαι> <συμπίσαι> <συμπίσαι> <συμπίσαι> <συμπίσαι> <συμπίσαι> Το λέει η πηξίδα. Καλά πήγε. Καλά πήγε ναι. και αυτό. Και αυτό. Έχουμε πηξίδα θέλω να πω, δεν πάμε στο ε, καλά, τύχη. Καλά με έχω πηξίδα, δεν θα μπορούσα. Ε, ε, να είναι. τα δείτε όλοι εσείς που νομίζετε ότι πάνε όλα στην τύχη. Και θα φορολογηθούν αυτοί που βγάζουν υπερκέρδη και φορολογούνται αυτοί και γίνεται και μοιρασιά που λέει και ο κ. Ανάκης θα τον ακούσουμε στην πορεία. Κοίτα, ήρθα ήρθα να σπάσει αυγά τώρα, μην Δεν ξέρω, σκέφτηκε τα πράγματα αλλιώ στο σπίτι, αξίριστο. Η... Δεν ξέρω. Τα... Πούλησε τα χειροποίητα. Κοίταγε τα... Τα... τα ταβάνια και αυτό μπορούσε να μαράσει. Τα χειροποίητα. Και θα μπορέσει να δώσει ο άνθρωπο για μια μαλάση. <σοίλυ> κοίτα να δει. <σοίλυ> Μήπω να... να φορολογήσω κανένα υπερκέρδο. Δεν γίνεται. Ε, τότε του έκανε καλό COVID. Να ξαναρωτήσει, α μην είναι έτσι. Λέρω. Μια χαρά τον είδα, δεν, δεν είχε καμία επίπτωση. Ακμαίω κυγή όπω πάντα. Δεν μπορούμε να ευχόμαστε να συνεχίσουμε. Λίγη Τι πήρε. τίποτα. Έκανε σούπα. Επίσκεψη. Για σούπα. Μελιτζάνε και, και τα μανιτάρια. Τα κοίταγε εκεί και είχε διαλόγους. Α. Ε, καλά, αυτά γίνονται. Ο Τσίπρας σήμερα στο ΕΓάλιο. Θα μπορούσε κάποιο να βγάλει αν θέλανε ας πούμε, τα site και τα αυτά. μη κοιτρες, ο Πρωθυπουργό. <laughs> αγόρασε. Όχι, δεν αγόρασε. Πήγε να κάνει επίσκεψη στα μανιτάρια. Όχι. Oh, eh. Τα είδε. Τι κυβέρνηση έχουμε. Ε, φιλελεύθερη. Α, Όσο όχι. πίσω Θα μα βοηθήσει. Όχι, Ο, ούτε φιλολαϊκή Ούτε, ούτε. Ε, Κομμ, να κομμουνιστές ναι. Όχι κομμουνιστές δεν είναι Α δεν είναι κομμουνιστές Τους είπε κάποιο θες αλλά δεν είναι και το θέμα Θα ακούσουμε τον Κικίλια, τον Κικίλια Α, Πώς καλά. χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Δεν είναι σημειακό και στιγμή αυτό οποίο συμβαίνει Θυμίζω πήγαν από μνημόνια Μια τεράστια δεκαετής περιπέτεια Μπήκαμε στην περιπέτεια του, του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ με ανυπολόγιστο συνέπειε για μία πενταετία και μετά βρεθήκαμε σε μία πανδημία και τώρα σε μία ενεργειακή κρίση. Δεν έχει περάσει λίγα ο κόσμο και η κοινωνία. Βλέπει όμως μία σοβαρή κυβέρνηση <χω> οργανωμένη με ένα πρωθυπουργό ο οποίο διαχειρίζεται τις κρίση τη μία από την άλλη και ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει <χω> έχουμε σοβαρή κυβέρνηση επειδή μερικοί μιζέροι δεν, δεν το, το πιάνουν αυτό ναι, δεν, δεν, δεν το έχεις προβλέψει Λέει ο Κικίλια, δηλαδή ένα, ένα μέλο τη κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση στην οποία ανήκει είναι σοβαρή. Και ο Πρωθυπουργό είναι επίση με σχέδιο, ο οποίο Πρωθυπουργό έχει διορίσει τον Κικίλια. Και εμεί πρέπει να ακούσουμε τι σοβαρέ από τα λόγια του Κικίλια, απ το στόμα του Κικίλια. και βλέποντα τον Κικίλια ναι. και λέγοντα: Ε, ναι. ναι. Αν δεν το έλεγε, θα το έλεγα. Ναι. Αυτό... <laughs> από το στόμα Γι' αυτό είναι ο Κικίλια. Γι' αυτό βγαίνουν στα παράθυρα. Για να πάρουν από τα στόματα των Ελλήνων αυτά που θέλουν οι Έλληνε να πούνε τα λένε οι Ευτυχώ. Ευτυχώ γιατί οι Έλληνε δεν έχουν την ευκαιρία να βγαίνουν στο κανάλι όλη την ώρα. Καθόλου δεν έχουν την ευκαιρία να πούνε να εκφράσουν τον Έλληνα γιατί όπω είπε και ο Νανογιλέκο με ψηφίσαμε κάποιοι βγαίνουν δεκα... ναι, τόσα χρόνια. Θέλουν να μ' ακούνε. Θέλουν να, να μ' ακούνε. Λογικό. Σιγά αργά η φωνή. Ναι, ναι. Τι πόσο, Σε πιο μνημόνιο είχαμε μείνει το μέτρημα. Το 4. Όχι, το 3. Είχαμε Α, σταματήσει. Ό,τι σίγουρα μα έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ από το μνημόνιο. Από το 3 μα έβγαλε. Το μετά δεν ήταν. Το 4 και τα 5. Κάτι ψηλό τα ονομάζαμε εμεί που είμαστε μίζεροι, αλλά από ό,τι φαίνεται. Μεσοπρόθεσμα, δεν είναι. Όποιο βγει μετά τι εκλογέ θα φέρει και κάτι μνημόνιο γιατί έχουν τελειώσει τα λεφτά. Δεν τώρα. θα υποθούν, νομίζω, έτσι πια. Όχι, θα, τα μνημόνια, λέμε, θα δούμε πώ θα τα λέμε. Η σύμβαση με του εταίρου μα. Η Τζάκρη, τώρα που μιλάμε, 1 και 20, σε πιο κόμμα είναι. Πού ήταν τελευταία φορά, δεν ξέρω που την είχα φύση. ΣΥΡΙΖΑ. Του κάπου στην το Βουκουρεστίου Ρεπέρνε Λουμπουτέν. Όχι, όχι. Παραμένει. Το lifestyle μονίμω. Παραμένει πολιτικά, βλέπουμε τα πράγματα. Στη Τζάκρη. Τι να κάνουμε, δηλαδή, αυτή η προσέγγιση στην Τζάγκραι θα είναι πολιτική, δεν ναι. θα είναι πούμε, lifestyle. Όχι. Έχει δηλαδή θέσει. Από... Η Τζάγκραι έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια, καταρχά. Και αν ήταν όπου μπράβο. έτυχε, έτυχε στη σωστή στιγμή να ψηφίσει τα πάντα. Κρατάμε ότι έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτε δεν έχουν. Νίμη Χρυσόψαρου, όλοι θυμούνται ποια παράταξη χρεοκόπησε τη χώρα στο βωμό τη διαφθορά, τη διαπλοκή και των κουμπάρων. Όπω θυμούνται επίση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια που την έβαλαν οι κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε τι λέει. Ναι. Ότι <laughs> μα έβαλε κάποιο κόμμα στα μνημόνια. Εννοεί Λέ. τη Νέα Δημοκρατία ναι. του Καραμαλί. Σύμφωνη, προκάλεσε όντω ισχύ ο... με την οποία η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε η Τζάκρη. Σαν, Πασόκ. μετά σαν Πασόκ. και σαν Πασόκ έφερε το μνημόνιο. Που όλοι θυμόμαστε και ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο. Μαζί με την Δημοκρατία. Στη Ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο. το, ως το ο Γιώργο καθαρό, χωρί την Νέα Δημοκρατία. Αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι, το μια χαρά. Μπορεί να έχει προκαλέσει ο Καραμπαϊά. ο Σαμαράς που δεν ήθελε. Μετά δεν ήθελε ο Σαμαράς έτσι να, έτσι να κάνει πια. θυμάμαι τώρα, είχε γίνει. Ποιο είναι το κτίριό Δεν Να πει τη λέξη Πασόκ. Ναι, δεν υπάρχει ακόμα. Μήπω μπερδεύτηκε επειδή δεν υπάρχει ακριβώ όνομα. Επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα και σου λέει θα πούμε Πασόκ, α, γιατί α. υπάρχει μια διαρροή προ τα εκεί, κοινάλ κτλ. Είναι ωραίο όμω που βγαίνει και μα εγκαλεί και εγκαλεί και του άλλου εκεί στη Βουλή ότι ο λαό θυμάται τι έχει γίνει. Θυμόται ακριβώ τι έχει γίνει και πόσο έχει βάψει τα μέματα τα χέρια τη Τζάκρη και με τα τρία μνημόνια. Ποιο άλλο είναι, ο Άδωνο Τζάκρη είναι μόνο που έχουν συμφίσει και τα τρία μνημόνια. Ποιο αλλά αυτή είναι η κορυφαίη του χορού α. σε αυτή την παράσταση που ζήσαμε τότε. Ε, νομίζω είναι ίδιο επιπέδου. που συζητάμε για τα μνημόνια και λέμε καλή εποχή σε σχέση με το τώρα. Μα τι να πεις, κάθε τι... χρονιά λέγαμε να φύγει αυτό το 18 έδινε χειρότερο. <Τι> ποιο 18 έρθει το 19, το 20, το 21, τι να φύγει. Λέγαμε μνημόνιο δουνουτού, μια χαρά ήταν. Τι χειρότερο μνημόνιο περίμενες Είχε βενζίνη τόσο, είχε ιδέη τόσο. Είχε υπολογίσει δύο χρόνια κλεισούρα μέσα Όχι. τότε. Ωραία ήταν τότε. Νοσταλγούμεθα. Θα έρθουν λοιπόν αφού τα νοσταλγούμε. Μέτρο, κάποια νέα... Ναι, ρε παιδι, ναι. Ένα μνημόνιο. Να... Και α το λίγο. ψηφίσουν όλοι. Δεν πειράζει. χειρότερο τζάκρι. θα γίνει. Πραγματικά. Α, λέμε, Καλά, ναι, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώ τα τελευταία δέκα χρόνια ο, ο, ο, ο επόμενο είναι χειρότερο. Κάπου άκουσα το, το, το πρωί ότι το χειρότερο θα είναι από το φθινόπωρο και μετά. Η την επιστηστική κρίση. Πέφτουν και τέτοια που σημαίνει πείνα. Αν ακούσει επιστηστική κρίση και ακούσει τέτοιου ωραίου όρου, σημαίνει πείνα, λόρδε και όλα τα υπόλοιπα. Και εσύ νομίζεις ότι το το βάζουν τυχαία. Να μαθαίνεις τη συνταγή με τα πιτάκια σου βάζουν. Αυτά που γίνονται από κάτι. Αλεύρι και με αλεύρι νερό. Αλεύρι, αλεύρι δεν θα υπάρχει. Δεν έχει αλεύρι. Με νερό. Με το με περίφημο νερό. Νερό, πιτάκι. νερό πιτάκι. Πολύ καλό, θέλμο, υγιεινό. Καλά το προτείνουν και οι όλοι. Φακόριζο. <laughs> Θε Ρίζι, δεν έχουμε εμεί παράγωγο. Το φάκελο είναι... υπάρχει. Το φακ... Αστείο oh. Πέμπτη. <laughs> και, εγώ, και εγώ μπορώ. Καλό, καλό. Εντάξει, μου ήρθε τώρα. <laughs> <laughs> λοιπόν, η... μια που λέμε τι ζει η γενιά μα. Εξορίε θυμίζω. Εξορίε στη Μαλαισία. Στη... που είναι, στον Άγιο Δομίνικο. Στον Άγιο Δομίνικο, Ναι, Μαλαισία <laughs> ήταν το άλλο. <laughs> ποιο, <laughs> του Αντένα. Α, Φιλιππίνε. Άλλη εξορία εκεί. Προ τα εκεί, Μια που λέμε τι έχει ζήσει η γενιά μα, βγαίνει και τώρα ο σε βραδινή εκπομπή και αναρωτιέται και σκέφτεται. Τι έχει ζήσει η γενιά μας. Εμείς και εσείς κύριε Παπαγιαννίδη ακόμα και εγώ είμαστε η γενιά για τις οποίους οι οποίες θεωρούσε τον πόλεμο εκτός κάθε σχεδιασμού. Διανόητο. Δηλαδή δε. σκεφτόμουν σήμερα και το κουβέντιαζα με την αδελφή μου τι θα έλεγε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου είχε ζήσει τον πόλεμο. Είχε ζήσει την καταστροφή. Είχε ζήσει όλα αυτά τα πράγματα και όταν... μιλούσε το μιλούσε σαν διηγούμενο σε ένα βιωμά του λοιπόν είναι δύο εδώ τα σημεία θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο ε, τι θα έλεγε ο Μητσοτάκης άμα ζούσε για τον πόλεμο το πρώτο που λέει δεν το περιμέναμε θα το πιάσουμε μετά ναι. που είναι και πιο σημαντικό αλλά τι θα έλεγε ο Μητσοτάκης αν ζούσε τώρα ο μπαμπάς επειδή έχει ζήσει τον πόλεμο όλοι ξέρουμε πέφτουν οι βόμβες στο δίπλα βαγόν θα τα πει ο ίδιο. Θα, θα, θα τα πει ο όταν ξαφνικά απόγευμα την η ώρα, εκεί που ήμουν μέσα στο δικό μου σε βαγόνι που βρέθηκα, ακούμε ξαφνικά να ορουλιάζουν τα στούκα. Κράτησε καμιά κουσαριά λεπτά αυτή η ιστορία και αρχή σκέφτηκα να σηκωθώ και να βγω έξω. Ευτυχώ δεν βγήκα, διότι όσοι βγήκανε του στέρισαν τα πολυβόλα. Ή, ήμουν τυχερό, διότι μια βόμβα έπεσε. Φολτρέφερ που λένε οι Γερμανοί κατευθείαν κατά πάνω στο προστινό βαγόνι. Μια βόμβα στο πίστεο, μια βόμβα στο δεξί και μια στο αριστερό. Στο δικό μου δεν έπεσε βόμβα. Τι καλά, πέθανε μια άλλη. <laughs> Περάσαμε πολύ ωραία. <laughs> <το>. ωραία ήταν. <laughs> το έχει Α, να το λέει στα ελληνικά. Έμαθα μετά, βγαίνοντα και το δικό μας λαό. καθαρό. Σάρκε, διαλυμένοι, δίπλα. Τι καλά. 20 εδώ, τους 20. Και του άλλου γνωρίσει προηγούμενη στάση που δεν και, και τους είπα, Χάρο, Καλή, καλό ταξίδι. Γεια σα. Και είχαν οι βόμβε. Ήταν τυχερό. Τα έλεγε αυτά. έβγαινε και τα έλεγε, δεν ξέρω αν του είχε τύχει υπερβάλλει ή και με την πάροδο των ετών δεν θυμόταν τι έχει γίνει, αλλά έβγαινε και έλεγε με αυτό το ύφος, γύρω γύρω με το χαμόγελο ότι εγώ έζησα, αλλά πέθαναν λεκατό εκείνη τη στιγμή, Εντάξει. αλλά έζησα εγώ Ήταν, ότι ήταν όλο γραπτό να γίνει. Αυτέ είναι οι εμπειρίε του πολέμου που θυμάται τώρα Μπακογιάννη. Συζητώντα την εμπορία του Προ, αυτό, λίγο παστίσιο που Εδώ ναι. πιστεύουν ότι η το Παρίσι. Ναι, με παστίσιο που Και ότι κάνανε ένα. Στη Μυραμπό ένα, μην πάμε στο δύο και μπερδευτούμε. Δεν είναι ένα Αν ψάξω θα ένα είναι Το δεν έχει δεν Αυτή η τον Και τον Εδώ λοιπόν είναι αυτό τι θα έλεγε ο μπαμπάς. Το πρώτο μέρος της Δώρα Μπακογιάννη, αυτό που είπε της Ντόρας Μπακογιάννη, είναι ότι δεν περιμέναμε, είχαμε ξεγράψει τον πόλεμο. Αγαπητή Ντόρα Μπακογιάννη, υπήρχαν άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους που λένε ότι ο πόλεμος υπάρχει και θα υπάρχει. Το ότι έπεσε το τοίχος το 89 δεν σημαίνει ότι θα γίνουν πόλεμοι. Το ακριβώς αντίθετο λέγαμε, λέγανε. Ότι θα έρθει πόλεμο. Και ήρθε μετά το 89, Ήρθαν πολλοί πόλεμοι στην Δεν είναι τώρα ο πρώτο. Όχι ξαφνικά του έβγεστο αντιπολεμικό δηλήριο σε όλου αυτού που ανακαλύψαν ότι είναι με τον αμυνόμενο. Προφανώ. Όλοι οι άλλοι τι ήταν. Όλα αυτά, γίνει... αυτά τα χρόνια που η Ντόρα και όλοι αυτοί ήταν με τον επιτιθέμενο με τα ειρηνικά του πυρά. Αυτό και τώρα και ξαφνικά ε, είμαι με τον αμυνόμενο. Με τον αμυνόμενο και γίνεται όλο αυτό που γίνεται και στα social media και με τι συναυλίε. Ήταν και ο Νταλάρα πριν εδώ στο Λάλα. Αλλά. Τηλεφωνώ. Ναι, Α. αυτό που λέει τώρα από τον είχαμε ξεγράψει τον πόλεμο, υπάρχουν κάποιε ιδεολογίε και κάποιε αναλύσει του πώ λειτουργούν οι κοινωνίε που λένε ότι ο πόλεμο δεν ξεγράφεται όσο υπάρχει αυτό το σύστημα που έχει το κέρδο πάνω από όλου εμά. Αυτό φαίνεται στην Ουκρανία τώρα. Ο πόλεμο υπολογίζεται κιόλα, όχι απλά δεν ξεγράφεται. Μα προφανώ όταν έχει κρίση και η κρίση δημιουργείται από πολύ συγκεκριμένου λόγου. Βιβλία είναι, κοιτάπια είναι. Ναι, των παλιών του Μάρξ, του Έγκελ και όσων προσθέθηκαν στην πορεία, αλλά όμω. Αυτοί αποδεικνύονται σωστοί. Αυτοί δεν τον έχουν ξεγράψει τον πόλεμο. Η τώρα τον είχε ξεγράψει. Και ήρθε ο πόλεμο να ξεγράψει την τώρα. Και αυτέ τι αντιλήψει, τις, τις πολιτικέ ότι δεν θα γίνονται αυτά. Όταν δηλαδή πανηγύριζαν το 1990 που έπεσε η Σοβιτική Ένωση και έγινε μια σύσκεψη στο Παρίσι του ΟΑΣΕ ήταν όλε οι χώρε μαζί και η Ρωσία τότε, μετά έπεσε η οι Λιθουανίε πάνω και φάμε. οι Ουκρανίε και όλοι αυτοί και λέγανε ειρήνη πια στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Κάποιοι λέγαν δεν θα έρθει η ειρήνη. Τώρα αρχίζουμε. Τότε αρχίσαμε. Και τώρα τα ζούμε. Δεν τα ζούμε μόνο τώρα. Σαν σήμερα λοιπόν το 99 ξεκίνησε ο βομβαρδισμό από το ΝΑΤΟ τη Σερβία και του Μαυροβουνίου. Που καμία τώρα, κανένα Μπακογιάννη δεν κατέβηκε σε πορεία τότε. Σε κάτι πολύ μικρό. Γιατί και, και, και, και εμεί μικροί ήμασταν κατά έναν. Το 1999. Είσαι <laughs> μεγάλο. Εγώ είμαι μεγάλο. Εσύ είσαι μεγάλο. Και ο Μπακογιάννη πιο μεγάλο από εμένα. Σαν σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν 24 Μαρτίου του 1999 ο βομβαρδισμό από το ΝΑΤΟ. και με τη συμμετοχή και της Ελλάδας όχι του λαού της, της Ελλάδας, σημείτης τότε Ολμπράιτ τότε υπουργό Εξωτερικών που, που πέθανε χθες πέθανε, σύνα, χθες, ναι. χθες πέθανε και έβλεπα στα social media ένα πανηγύρι χαράς που έφυγε αυτό το, ήτανε ε, η αίρεια της ειρήνης Την ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ήταν εγκληματία πολέμου. Αν υπήρχε δικαστήριο κατά γιατί αυτοί ε, συνήθως. Στα όρια, στα όρια στα, με τις καρφίτσες εκεί τις ωραίε. Πέθανε λοιπόν χτε και γράφαν τα ίδια που για τη Θάτσερ. Περίεργο. Ναι, ε, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί υπάρχει ένα συναγωνισμό. Ποιο έχει φάει τα χειρότερα Ποιος από τους το δύο. περισσότερο ή πιο. Ναι, δεν ξέρω, τι είναι θέμα Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν ο Εκτοξεύτηκαν 420.600 πύραυλοι κατά δύο χωρών. Τωρινών χωρών. Το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Τότε ήταν μία. 59 βάσει του ΝΑΤΟ στο έδαφο 12 χωρών μελών του ήταν στη διάθεση για να βοηθήσουν νατοϊκέ επιθέσει κατά τη Σερβία και του Μαυροβουνίου. Και οι δικέ μα βάσει εδώ. Πήραμε μέρο δηλαδή. <ΣΣΣ> 1.002 μέλη του Ιουγκοσλαβικού στρατού σκοτώθηκαν και περίπου 2.000 πολίτε σε Σερβία και Μαυροβούνιο. Τραυματίστηκαν 12.500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2.700 παιδιά. Επειδή βλέπουμε εικόνες τώρα στις οθόνες μας, τραγικές, φρίκης να ξέρουμε ότι αυτά πριν λίγο καιρό, πριν κάποια χρόνια, τα ξαναβλέπαμε. Απλά δεν είχαμε facebook να βάλουμε τη σερβική σημαία τότε. Αφενός, αφετέρου δεν μας φρίκαραν τόσο τότε. Ναι, γιατί ήμασταν εμείς με τους καλούς. μα μας φρικάρουν επίσημα τώρα. Ναι, γιατί είναι δίπλα μας. Καταστράφηκαν 176 μήνες. Τι δίπλα μας, Σερβία τι ήταν. Ε... Τότε οι Σέρβοι ήταν λίγο κομμουνιστέ. Ah, και έπρεπε yeah. να καταστραφεί αυτό. Yeah, Τώρα το οι Ουκρανοί είναι λίγο φιλοδυτικοί, είναι σαν και εμά. Αυτό εννοώ δίπλα μα. Mm. Πολιτικά, ιδεολογικά, συναισθηματικά. Καταστράφηκαν. 100, και μιλάω σαν κυβερνήσει, όχι σαν λαού. Καταστράφηκαν 176 μνημεία πολιτισμού και ανάμεσά του 23 μεσαιωνικά μοναστήρια. 45 γέφυρε και 28 σιδηροδρομικέ γέφυρε. Θυμόμαστε όλε αυτέ τι εικόνε από το Δούναβι, τι γέφυρε που κάναν τόσο χειρουργικό το χτύπημα που χτυπούσε στη μέση ακριβώ και έπευτε. η γέφυρα. Έμειναν οι πυλώνες, Το οδόστρωμα, όμω, είχε μπει μέσα στο ποτάμι. Καταστράφηκαν συνολικά 25.000 κτίρια, όλε οι στρατιωτικέ εγκαταστάσει, 14 αεροδρόμια, 2 δηληστήρια, το 1 τρίτο των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγή, σχεδόν όλα τα εργοστάσια τη χώρα. Αχρηστέυτηκαν 5,95 χιλιόμετρα σιδηρογραμμών, 4,70 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων οδικών αρτηριών. Όλο αυτό στήχησε στο ΝΑΤΟ 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην δε Σερβία εκατόδισε εκατομμύρια δολάρια Τόσα όσα δεν δώσανε ποτέ για τη φτώχεια των λαών Με αυτά θα μπορούσε να είχε σωθεί η Αφρική Θα μπορούσε να είχαν γίνει η Ευρώπη Οι χώρες, νοσοκομεία, φάρμακα Όμως με αυτά δούλεψαν, δούλεψαν Όχι, τα αυτά μπλοκ δούλεψε, τα Μόνο τα τραστ δούλεψαν Οι oh. εταιρείε όλε δούλεψαν, ε, ε, παράγουμε και ακόμα παράγουμε όπλα, αγοράζουμε όπλα, τα πουλάμε σε άλλε χώρε, τα Καλική, αγοράζουμε σε άλλε χώρε και γίνεται όλο αυτό. Ενώ να τα δίνανε στην Αυτά, Αυτά, Αφρική, λοιπόν... τι θα κάνανε, για να okay. αναγκαίναν κάθονται τα παιδάκια με τι μύγε στη μούρη. Και τι να κάνει, κρατάει το καλάζι μου αυτό το παιδάκι. Α, το καλάζι να το, το, γι το κάνει για άλλο. Γι' αυτό λοιπόν η Old Bracket. Και πρέπει έχουν όλοι ίσα δικαιώματα στη ζωή, πρέπει να ζήσουν όλοι. Όχι βέβαια. Δεν είναι δυνατόν. Το είδαμε και με τον κορονοϊό, δεν παίρνουμε με τον πόλεμο. Είδαμε πόσα φάρμακα και πόσα εμβόλια πήκαν στι τρίτε χώρε και πώ διαχειρίστηκε η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα το θέμα τη παραγωση. Και η Ολμπράιτ λοιπόν ω dealer τότε όλα αυτά διευκόλυνε. Όλοι αυτοί εξυπηρετούσαν αυτά τα κέρδη ναι, ναι. γιατί 13 δισεκατομμύρια και 100 μετά τι καταστροφέ. Ένα τεράστιο τζίρο που ωφελήθηκαν γιατί κάτι αντίστοιχο γίνεται και τώρα. Επειδή συζητάμε πολύ για το τώρα και καλά κάνουμε για την Ουκρανία, τον Ουκρανικό λαό που έχει, είναι κάτω και τον έχει βάλει μακελάρισα από πάνω και τον διαλύει, τα ίδια κάνει. Γκρεμίζει υποδομέ, πάνε οι άνθρωποι στα καταφύγια τώρα, πήγαιναν οι άνθρωποι στα καταφύγια τότε. Ε, θα βάλουμε ένα ηχητικό. Σερβία λέγεται. Σερβία σκέτο. Το έχω βάλει τώρα λίγο. Το σκέτο, Σερβία. Το σκέτο. βάλτο τώρα αυτό και θα συνεχίσουμε. Πού <συγλίδι> <συγλίδι> <συγλίδι> <συγλίδι> Άιμο, κράτητε, άιμο. Φιδόταν. Φιδόταν. Φιδόταν. Φιδόταν. Φιδόταν. Φιδόταν. Εδώ σκοτώνονται κάθε μέρα οι αθώλοι άνθρωποι Δεν έφταιγαν τίποτα και τους βορβάλτισαν στα σπίτια τους Καλησπέρα από την Πρίστινα όπου πριν από 30 περίπου δευτερόλεπτα Δύο φοβερούς εκκρίσεις ακούστηκαν από τα βόρεια της πόλης Ακούγονται αυτή την ώρα οι σιρήνες από διάφορες περιοχές μέσα στη Πρίστινα και ακούγονται και αντιεροπορικά. Δηλαδή οι άνθρωποι διαμελήθηκαν θεωρητικά, εκτοξεύτηκαν στον αέρα τα πάντα, υπάρχουν κάρα διαλυμένα στην περιοχή, οι αποσκευέ του, ρούχα. Και δεκάδε κάρα τα οποία ήταν κατεστραμμένα, τα άλογα είχαν σκοτωθεί. Άνθρωποι ήταν κατάμαυροι, ένα κορίτσι κομματιασμένο μέσα στο αίμα. Αποκεφαλισμένα αυτόματα ανθρώπων. Ένα σπίτι που ήταν κατεστραμμένο, είχε πέσει ο πύραυλο στην οροφή του. Δίπλα γύρω από το σπίτι ήταν 5-6 άνθρωποι καταπλακωμένοι. Η πόλη φλέγεται και εκείνοι, αψηφώνα στο κίνδυνο, γίνονται ανθρώπινε ασπίδε πάνω στη γέφυρα που συνδέει το Βελιγράδι με την περιοχή Νόβι Μπέογκραντ στον ποταμό Σάβα. Κρατώνω ζωέ ένα το χέρι του άλλου. Κραβγάζουν Σερβία, Σερβία. Βρήκα ένα καταφύγιο με πολλοί κόσμοι που είχε ήδη κατεβεί και που ο καθένα προσπαθούσε να βρει φοβισμένο μια γωνιά για να κάτσει. Δεν είναι Ουκρανία. Αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να ήταν Ουκρανία. Τα καταφύγια τα έχουμε δει. Βλέπουμε του ανθρώπου που πάνε στο Κίεβο, στη Μαριούπολη. Εδώ ο, είναι Βελιγράδι. Ο πόνο των λαών ίδιος είναι ίδιο σε αυτέ τι περιπτώσει. Ο ίδιο και, και ο επιτιθέμενο είναι ίδιο. Η αντίληψη μάρους. είναι ίδια και όλα γίνονται για το κέρδο και όλα γίνονται για, ε, για συγκε... εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Όλο αυτό, ιδίω μετά το 1990, προσφέρει εκμετάλλευση, προσφυγιά, καταστροφή, πόνο, θάνατο, πόλεμο. Αυτό οδύναμους. είναι. Πάντα. Έχει και στα μεσοδιαστήματα τα ταξίδια στην Ευρώπη με, ναι καλά, και αντάξει. την Ευμάρια και τα όνειρα και ένα σπίτι με δάνειο αλλά θα σου έρθει, θα σου κάτσει όπως βλέπετε τα τελευταία δύο, δέκα χρόνια τι μας κάθεται και θα κάτσει δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσει κανείς Τότε λοιπόν Οι Έλληνε, σαν λαό, είχαμε δείξει μια εντελώ διαφορετική στάση από αυτή που είχε δείξει η κυβέρνηση Σιμίτη, του σοσιαλιστή. Θυμόμαστε. Τότε. Του εξυγχρονιστή. Του εξυγχρονιστή. Γιορτάζαν και τα 50 χρόνια του ΝΑΤΟ, τότε το 99, θυμάμαι, και είχαν πάει σε μια εκδήλωση με τον Κλίντον και την Ολμπράιντ. Ναι, ναι, με, Ο οποίο με... Κλίντον πήγε προχθέ σε μια εκκλησία με τον Μπού, τον Τζόρτζ, που είχε μπει στο Ιράκ. Προχθέ η επέτειο, και σε μια Ουκρανική εκκλησία και κατέθεσαν ε, λουλούδια για την ειρήνη. Που έχουν σκοτώσει οι και οι δύο μαζί, αν βάλει. την μπροστά του είναι νηπιαγωγείο σε αυτό που κάνει ε, Το παλεύει όμω. Το παλεύει πολύ καλά. Θα τους, φτάσει. Θα τους φτάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά οι άλλοι είχαν και πιο σύγχρονα όπλα και το έκαναν από ψηλά. Ο συναυλίας στο Σύνταγμα, θυμάμαι ήμουν εκεί, το καταγράφαμε, στο σκά ήμασταν τότε, εγώ δηλαδή, και ήμασταν με την πρώτη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων, δίπλα ακριβώς από την εξέδρα. του είχα δει όλου Μίκη Θοδωράκη, Νταλάρας Μητροπάνος, Παπακοσταντίνου, Φαραντούρι, όλοι, όλοι οι καλλιτέχνες και ο Μίκης πάνω στην σκηνή. κατά δίκη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών υπογράφτηκε ο θάνατος του διεθνούς δικαίου. Χτές στην ΟΑΣΚΙΤΟΝ υπογράφτηκε ο νόμος της Ζούγκλας ο νόμος και το δίκαιο του ισχυροτέρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν τώρα με τη συνενοχή των ευρωπαϊκών κρατών να δικάζουν να καταδικάζουν και να τιμωρούν οποιονδήποτε νομίζουν ότι αντιτάσσεται στα σχέδιά τους δεν είναι νομίζω υπερβολή να πούμε ότι μπαίνουμε σε ένα νέο μεσαίωνα προμηθευτείτε όλοι ρούχα ζεστά Μάλινα, Κασκόλ, Γάδια, Γαλώτσες μας περιμένει ένας ιστορικός παγετός θέλουν να μεταβάλουν τη Σερβία σε μια έρημο σε μια έρημο από σκόνη και αίμα για να την επιδεικνύουν στα επόμενα θύματα λέγοντας κοιτάξτε τι σας περιμένει αν δεν υποταχτείτε Ξεχόμαστε Αποφασιστικά στο πλευρό των θυμάτων, στο πλευρό των Σέρβων και θέλουμε το τραγούδι μας σήμερα να σκεπάσει τα οριακτά των σιρήνων και τους κρότους των πυράβλων. Βελιγράδι, σήμερα τραγουδάμε για σένα. Στο Αυτά λοιπόν είπε, όλα ισχύουν. Ο Παγετώνας Που ξεκίνησε. Πάρτε κουβέρτε λοιπόν. Θα χρειαστούν έτσι κι αλλιώ και μέσα στα σπίτια και για αυτό που είπε μεταφορικά. Έτσι, για λόγους. Ο ο Μίκες, μια κουβέρτα καλό είναι να υπάρχει. Ναι, και ο Μήκη Θωδωράκη. Να που μην υπάρχει τώρα να μην είναι τότε ο γιο του Μητσοτάκη σε ηλικία να μπορεί να ειρουνευτεί το Θωδωράκη. Να, σε να ένα τα πούμε tweet. μετά αυτά. Α. Γιατί κοίτα έπρεπε να είχαμε βάλει διαφημίσει. Α, παπά και, και το τουίτ. Τι διαγωνισμό, για την παράσταση. Για την παράσταση. Τι δικιά μου, εσύ το πένθο. Δεν το λε να πάρουν τώρα όσο γι' αυτό έχουμε διαφημίσει. Δεν έχω ενημέρωση την Ελένη. Ελπίζω να μα ακούει η Ελένη. Όχι, γράζε μετά. Λοιπόν να, πούμε, λοιπόν. να το πούμε. Και άμα πήρα. δεν είναι η Ελένη στο πόσο. Σωστό. Μετά. Λοιπόν σε λίγο. Λοιπόν, ορίστε το πώ, του η Ελένη, πόσο, τους, η Ελένη <laughs> εμάχημη, θα δώσουμε τρει διπλές προσκλήσει. Οι τρει πρόεδροι θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.10.88.80 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ζήτω το πένθος τρίτη δόση τσολιά ενδετσόλια μπαντ, στο Σταυρό του Νότου αυτό το Σάββατο. Ε, πόσο έχει, 25, 25 26 του μηνό δηλαδή, στι 10 ώρα το βράδυ και θα σα ενημερώσουμε μετά τι διαφημίσει ποιοι κερδίσατε. <Φίλιο> Προηγούμενο ακούω. Εγώ? Ναι. Τι μόνο ο Σάκη ορβάσου χορηγούμενο θα είναι. Σουστά. Γιατί κατάλαβα. Να σε και εσύ. Ο καθένα χορηγείται. Λοιπόν, έχουμε του νικητέ. Πήρε και εσύ 217.000 για 15 λεπτά. Όχι για 15 λεπτά. Εκεί είναι το θέμα μου. Α, ότι πήρε 217.000 217, <σχ> για, για περισσότερα λεπτά. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχουμε και την ίδια καριέρα με το Σάκη. Όχι. Συγγνώμη. Έχει τραγουδήσει και το σεξ εξ Ναι, και έχει πει στο δημοψήφισμα ναι. επίσης Επίση έχει δικέ του φράουλε. και ζεύει. Και κότε. <χι> <χι> Σεξιστικό αυτό. Τέλο πάντων. Όχι, αφού έχει κότε. Με, με τη σία κοσσιώνει το και μαζεύανε Λες, λέ, τα χειρότερα. Κοσχι... Μα αυγά το του σάκη, Με τη σία την Ναι, ένα αφιέρμο που το είχε κάνει και Ξέρω ήταν. Είχε και ουκρανέ να αγκαλιάζουνε. Όχι. Επειδή η αγκαλιάζει που Όχι, όχι. Δεν Ήταν το του έχει τα Ναι, τα παιδιά. Πες τώρα τα άλλα. Οι μεγάλοι δεν τα τρώνε. Δεν ξέρω. μόνο ερβαλιά. <laughs> Είχε πήγε τα παιδιά τώρα. Συνέχισε το Λοιπόν, το έχουμε τους νικητέ. Χρήστος Μανουράς. Μανούρας θα ήταν πιο ωραίο. Καλά, μπορεί να έρχεται Μανούρας. Έχει τον στοράς. Ωραία. Στη λίγους. Λοιπόν, Χρήστος Μανουράς. Βασιλική Τζόρι. Αθανάσιος Κριτσαντώνης. Ωραία ονόματα, όλα για φάρση σήμερα. <laughs> ο, ε, ο ο Μανούρας και... είναι. Ο Μανούρα είναι πολύ ωραία. Ο Μανούρα πιο ωραία. Λοιπόν. Ε, από μία διπλή πρόσκληση κερδίζουν όλοι για το Σταυρό του Νότου ε, το Σάββατο. Για την παράσταση ζει το Πένθο, τρίτη δόση, τρίτη δόση, τρίτη δόση, μπαν. Ξεκινάει στι 10, ελάτε στι 9.30 για να τσεκάρουν πιστοποιητικά και τέτοια. Ωραία. Ρόφα, Τίποτα, εγώ όλα καλά. Ε, αυτά. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε τι κρατήσει σα στο βίβα. Τρίτο Σάββατο που στο Σταυρό. Τελειώνουμε το επόμενο. Οπότε και καλό θα καιρό κρατήσεις. θα έχει. Εδώ και με προχθέ ήμουν με χιόνια, οπότε θα είναι τώρα καλό καιρό. Αυτό το με τρίμα. χιόνια δεν ήμουν, με χιόνια βγήκα. Δεν μπήκα με με ψόφο μπήκα. Και με χιόνι, με, με χιόνι. Στέλνει εδώ τώρα μήνυμα για αυτά που λέγαμε πριν για το Σερβία και καλά κάναμε και τα θυμηθήκαμε. Καταστράφηκε ένα λαός πήγε πίσω μια χώρα και ακόμη δεν μπορούν να ορθοποδήσουν και, και, και. Και λέει εδώ ο Σταύρο της Ακροατής Οκ, okay, το καταλάβαμε, το έχουμε εμπεδώσει εισαγωγικά Οι Αμερικανοί είναι φωνιάδες των λαών Κλείνουν τα εισαγωγικά Σταματήστε να αθωώνετε ένα βιαστή Επειδή έχουν βιάσει και άλλοι στο παρελθόν Πόσο πορωμένοι είστε πια Ποιο βιαστή Τον Πούτιν εννοεί εδώ Α. Επειδή δηλαδή έχει Να λέμε μόνο για τον Πούτιν τώρα για τον πόλεμο Που λέμε Που λέμε και βάζουμε όπου μπορούμε και με όποιο Πώς, τρόπο α, μπορούμε αλλά τον να Αλλά να μην λέμε ότι και άλλοι το έχουν κάνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να μην το λέμε. Πονάει, κάνει επειδή του άλλου στο παρελθόν του στηρίζατε. Επειδή θα έχει, έχει λογοδομή. Επειδή έχει είναι λογοδομημένο και πρέπει, βλέπουμε μόνο ένα γεγονό. Όχι. Ε, θα πούμε και για τον Πούτιν και για όποιον έχει την πολιτική του Πούτιν. Προφανώς. Άσχετα με το πρόσωπο, δεν είναι ο Πούτιν. Προφανώς. Είναι ένα ηγέτη μακελάρη. Που του σηκώθηκε να πάει να χαράξει ξανά τα σύνορα, που έχουν κάνει την ίδια πολιτική κι άλλοι ηγέτε μακελάριδε που στηρίζονται στο παρελθόν. Και δεν πηγαίνετε με του αμυνόμενου, πηγαίνετε με τα ειρηνικά πυρά τη Δύση τότε. Γιατί τώρα. Και τώρα είναι οι μα και είναι το ΝΑΤΟ που συμμετέχουμε και τι να κάνουμε, μπαντλάκι είναι κομμουνιστέ οι άλλοι. Γιατί τώρα νοιάζονται για τον Ουκρανικό λαό Ποιος όλοι αυτοί. Φυσικά νιέστηκε για τον Ουκρανικό λαό. Όλοι αυτοί, λαό, αυτοί... δεν έχουν μια σχέση με τον Ουκρανικό λαό. Του Μά... πήρεξε συναυλία, του ένινεξε θα πάει ο Νταλάρα και θα πάει και η Βοφίλ και καλά θα κάνουν Που λέει. Όλοι, αυτοί, όλοι αυτοί που του βλέπω και πώ συμπεριφέρονται δεν νοιάζονται καθόλου για τον Ουκρανικό λαό. Αν είχαν εδώ τι Ουκρανέζε που δουλεύανε και κρατούσαν τι μάνε μα και τι γιαγιάδε μα, με το χειρότερο τρόπο του συμπεριφερόντουσαν. Συχαίνονται τα πάντα. Θέλουν μόνο τη δική του ευμάρια γι' αυτό βάζουν και τι σημεούλες Γι' αυτό έχουν ταραχτεί τόσο πολύ με όλο αυτό, γιατί είναι πολύ κοντά στην ευμάρια τη δική του. Είναι η πάστα των ανθρώπων, η πολιτική επιλογή και αντίληψη που μισεί οτιδήποτε φτωχό. Η Ουκρανοί είναι, είναι μια φτωχή χώρα, η Ουκρανία είναι φτωχή, τους μισούν τρελά, αλλά επειδή βλέπουν ότι κινδυνεύει το πρότυπο ζωή και το όλο αυτό που ζούμε εδώ, έχουν αρχίσει και έχουν βγει στα κάγκελα και κατηγορούν όποιον άλλον δεν είναι με τον ίδιο τρόπο εντελώς αποκομμένο μαζί του. Επειδή τώρα ξαφνικά έγιναν φιλερενιστέ και νομίζουν ότι όλοι οι άλλοι είναι με τον Μπούτιο. Τώρα πήγαν σε μια πορεία. Βρέ, με με εντολή τη Αμερικανική Πρεσβεία κατέβηκαν σε μια πορεία και θα μα τα κάνουν τσουρέκια. Πρώτη φορά τη ζωή του ήρθε τώρα ναι, ξαφνικά ένα Γιατί δεν πήγαμε όλοι οι άλλοι. Τα όλα αυτά τα χρόνια. Και θα, και θα ξαναπάμε. Και θα πάμε και στη μια συναυλία και στην άλλη συναυλία και έσυχε από το χάμα. Και επειδή για ένα μήνα πήραν θητεία φιλερενιστή, ότι όλοι άλλοι δεν είναι. Και πήραν ουκρανικέ σημαίε ξαφνικά ζήτημα ξέρουν τι χρώμα έχει η Αφγανιστάν. Όχι καλή, μα το Αφγανιστάν δεν πρέπει να υπάρχει. Τι λέω, Ουκρανία, το μπλέγμα είναι πάνω ή κάτω από το κίτρινο. Την κρατάνε έτσι. Η το είπε ο Γιώργο Μητσοτάκη. Τι είπε ο Γιώργο Μητσοτάκη, τον κρατάνε. Σημαία. σημαία, ναι. Είπε και άλλο ο Γιώργο Μητσοτάκη. Ο Γιώργο Μητσοτάκη, ο μικρό ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο νεότερο. Ο δεύτερο. Έκανε ένα tweet χθε. Αυτό το παιδί είναι πολύ συμπαθητικό παιδί. Μισό ναι, ο Facebook. Πολύ συμπαθητικό παιδί, δεν έχει απασχολήσει στην πολιτική. Είναι η πρώτη του δήλωση που μπαίνει. Έχει απασχολήσει μόνο με την πολιτική σάκα ναι, και όλα αυτά. Δεν είναι στρατό. Αυτά δεν είναι θέματα. Είναι lifestyle. Όχι αυτό, γενικώ δεν τον έχουμε. Στην πολιτική μπαίνει με αυτήν την δήλωση που έκανε χτε. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Στη συναυλία Ειρήνη συμμετέχει ο Ισβολέα, ο Θανάσιμο, ο Δημήτρη Μητσοτάκη, παρένθεση Λολ. Ε, αυτοί, αυτοί δεν είναι απλοί τραγουδιστές Μιλάμε για τους γκαλάκτικους της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής Πάντως για όσους έχουν σκοπό να φέρουν ουκρανικές σημαίες στη συναυλία Εδώ γελάμε σε παρένθεση ε, Φιλική υπενθύμηση Μπλε από πάνω, κίτρινο από κάτω Έχετε μια τάση να τα μπερδεύετε Και hashtag ε, σλάβα Ουκρανή Ναι, ζητεί η Ουκρανία Ναι ε, έκανα αυτό, έχει γίνει και σ' άλλο στα social media και τα υπόλοιπα. Εδώ αυτά τα ονόματα, ο εισβολέας, ο Θανάσιμος, είναι ψευδόνυμα. Ναι. Τα ηρωνεύεται ο μικρό Μητσοτάκη. Το θέμα είναι ότι γράφει και ο, ο Δημήτρη Μητσοτάκη σε παρρύνθεση ΛΟΛ. Μήπως... Θεωρεί ότι ο Δημήτρη Μητσοτάκη είναι ψευδόνυμο. Όλοι ξέρουμε τον ενδελέχεια <laughs> ότι είναι ψευδόνυμο και ότι μάλλον το χρησιμοποιεί σκοπτικά. <laughs> λόγω του ότι ο Πρωθυπουργό <laughs> είναι προ... Μητσοτάκη και άρα γι' αυτό βάζει και το ΛΟΛ. Γιατί μπορεί να το βλέπει σαν ανταγωνιστή αύριο μεθαύριο κατεβαίνει στην πολιτική. Ναι, σε να μπερδεύει, Έχει να, να βγάζει όλες τραγούδια Μητσοτάκη. Είναι ο μπαμπά Μητσοτάκη. Είναι ο παππού Μητσοτάκη. Θα ο ίδιο, θα είναι και ο άλλο Μτσοτάκη και θα ακ Ε, ε, ε, ε, από το Εδώ ηρωνεύεται τα ψευδόνυμα, κάτι που συνηθίζεται ειδικά αν είσαι νεοπαιδειακό. Καλλιτέχνε, νοησβολέα, νοησβολικά. Όλοι αυτοί έχουν ψευδόνυμα συνήθω, δεν είναι. Είναι μια πρώτη δήλωση που μπαίνει κάποιο στην πολιτική. Στη δημόσια σφαίρα, στο δημοσιογράφο. Ναι, λόγο. ναι. Και εντάσσεται με αυτόν τον τέλο παροχημένο τρόπο προφανώ. Είναι ένα παροχημένο τρόπο και δεν. Το είχε και ανάγκη, δεν ξέρω αν το έκανε μόνο του, αν ε, το είπανε κάποιοι, τον έλεξαν. Δεν είχε ανάγκη να μπει σε όλο αυτό που γίνεται τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει επιλογή. Καλά, καθένα διαλύει τα σχόλια. Ενήλικα, Θα κρυθεί αυτό γιατί μιλάει η μοσχεία. Θα σου πω όμω τι γίνεται τώρα. Θα σου πω πώ αρχίζει ένα ωραίο παραμύθι. Θα κρυθεί. Μπορεί να κρυθεί και με άσχημο τρόπο. Θα του επιτεθούν, θα το ρίξει το λάκκο των λονταριών, γιατί τα social media είναι λάκο των λεόντων. Θα βγει μετά ω θύμα. και θα πει με πολέμησαν, με έκαναν, με έραναν και έτσι μπαίνει άλλο ένα Μητσοτάκη. Στην πολιτική, συγγνώμη. Όπω έχουν μπει όλοι ως, με κάποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει. Άλλο ένα στην πολιτική αδικημένος. ζωή, αδικημένο που θα δώσει και μια μάχη. Θα την κερδίσει. Ναι. Θα πω εγώ Θα την κερδίσει αυτή τη μάχη και θα φανεί, θα, με τα μέσα ενημέρωση, θα του βάλουν και ένα φωτοστέφανο νικητή που δέχτηκε την αήθη επίθεση. Ενώ ο ίδιο ξεκινάει επίθεση, τώρα δώσει τρει κατατραγουιστέ. με Ξεκίνησε με, επί... με παιδικό, εντάξει. Ωστόσο, είναι. ωραίο, συμφωνώ σε όλο αυτό που λες θα γίνει, αλλά πρέπει τώρα έχουμε η σειρά είναι του Κώστα του Μπακογιάννη που αδικημένο και αυτό και τα κατάφερε και τα λοιπά. Δηλαδή τώρα είναι η σειρά του Κώστα να περάσει. Εκεί. Στην παράσταση περιγράφει τι γίνεται στην οικογένεια Μιτσοτάκη. Το περιγράφω. Σε ένα δεκάλεπτο Βάλε τώρα και αυτό. Πρέπει να βάλω και το νέότερο. Πρέπει βάλει και μικρότερο. Λοιπόν, αυτά με τα παιδιά. θα παρακολουθούμε έτσι με πολύ μεγάλη αγωνία όλα αυτά που γίνονται. Ε, τι κάνει η κυβέρνηση, κάνει αναδιανομή. Τι σημαίνει αναδιανομή, που το λέει αριστερά χρόνια πρέπει να γίνει αναδιανομή, Να πάρουμε από του πλούσιου. Να τα πάμε στους... δώσουμε στο στόμα του. Του πλούσιου. Εντάξει. Όπω το κάνει αριστερά, θα το κάνει και η δεξιά. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν το κάνει η αριστερότητα. Αυτό λοιπόν που ε, λέμε εμεί εδώ, είπε ο Κυρανάκη, βουλευτή, ότι γίνεται. Από αυτή την κυβέρνηση. Το αλλά πώς το περιέγραψε όμως. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μην προχωρήσει σε οριζόντια μέτρα mm -hmm. ε, για την ακρίβεια, αλλά να κάνει μια αναδιανομή την οποία η αριστερά ευαγγελίζεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες να πάρει δηλαδή χρήματα μέσω της φορολογίας από κάποιους ε, α, από κάποιους που είναι πιο προνομιούχοι ή εν πάση περιπτώσει έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, μεγαλύτερα κέρδη και να τα αναδιανύμει Μέσω Από των μηχανισμών παραπάνω. Τι έκανε για να μην. Όταν έχει παραπάνω εισόδημα, πληρώνει παραπάνω φόρο. Η κύριε Μελιγκόνι, είναι απλά πράγματα. Πάντα υπήρχαν κλίμα και στο φόρο, αλλήλωνοντα. Ναι, αυτοί λοιπόν πληρώνουν παραπάνω φόρο. Όχι, επειδή το παρουσιάσατε λίγο σαν τον Ούλο Φπάλμε, γι' αυτό το λέω. Το παρουσιάζω όπω είναι. Αυτοί στην Ελλάδα σήμερα έχουμε ένα, ένα σύστημα ναι. κλιμακωτό. Έτσι, Πάντα δεν είναι. είχαμε ένα σύστημα. Άρα λοιπόν κλιμακωτό. αυτοί που έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα πληρώνουν παραπάνω χρήματα, πληρώνουν παραπάνω ναι. φόρο. Ναι. Και αυτοί δεν έχουν καμία απολύτω στήριξη από την κυβέρνηση για τα μέτρα ακρίβεια. δεν παίρνουν κάποια επιδότηση, δεν, δεν του αφορά η, η μείωση, ας πούμε, η κατάργηση του φόρου γονικής παροχής, δεν, δεν έχουν τη μεγαλύτερη μείωση του ένφια που έχουν αυτοί που αναφέραμε πριν, άρα λοιπόν από αυτούς παίρνει χρήματα η κυβέρνηση και τα δίνει στους πιο αδύναμους. Αυτό είναι μια αναδιανομή. Ανάδιανομή δεν είναι αυτό. Αυτό δινά, γίνεται δινά, έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά ό,τι να είναι. Του το λέω με λιγκόνεις δύο φορές, ότι αυτό γίνεται όντω. αφορολογικά συστήματα δίκαια και λιγότερο δίκαια άδικα πολύ και τα λοιπά σε όλες τις χώρες στον καπιταλισμό κάνουν αυτό το πράγμα παίρνουν από αυτούς που έχουν λίγο παραπάνω άμα ανέβεις ένα κλιμάκι ω το μισθό σου τραβάει περισσότερο για να τα δώσει από κάτω αυτό γίνεται αυτό το παρουσιάζει ο κ. Ανάκησος το, το κάνει μόνο αυτή η κυβέρνηση και το έκανε μόνο αυτή αναδιανομή λέμε από τους εφοπλιστές που πληρώνουν εθελοντικ Και από την κυβέρνηση Σαμαράκη, και από την κυβέρνηση Τσίπρα, και από το την κυβέρνηση, από του βιομήχανου, από τα υπερκέρδη που θα περιμένουμε τον Δεκέμβρη να γίνουν ισολογισμοί, να δούμε αν και πόσο και τα λοιπά, Να τα πάρει χοντρά, γιατί τα παίρνουν από εμά. Και τα βγάζουν από την εκμετάλλευση των ανθρώπων. Αυτό είναι αναδιονομή. Πού να τα εξηγήσει τα κυρανάκια. και αυτή να Κιντζίλε, δε, Δεν θα κάνει το αγροτικό το αυτό. Σε ποιον να πάνω, καταλάβουν. Το γροτικό, το αυτό σκεφτόμουν, βλέπω τι γράφουν και λέω Τι να εξηγήσει όλα αυτά. Εξηγήσεις Δεν καταλαβαίνουν αφού. Θα είναι, όφει, επιλεγμένοι. Τι θα όφει, είναι επιλεγμένοι για να αποτελούν τη φωνή, τη συλλογική φωνή κάποιου που δεν καταλαβαίνει Δηλαδή πρέπει ο κυρανάκης να μιλήσει και σε Σωστό, κάποιους τώρα, που ναι. είναι λίγο πρώτο του επίπεδου Κάποιος πρέπει να καλυφθεί και αυτό το κενό Άρα λοιπόν. αντίστοιχα αυτός που μονοφώνεται και συναντάζεται π.χ. από ένα survivor, Έχει και τον κυρανάκι του για να του μιλάει αναλόγως και να καταλαβαίνονται Ωραία, φτάσαμε στο τέλος, σιγά σιγά θα κλείσουμε με Για τη δίκη του ΖΑΚ δεν προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα πούμε πράγματα για τη δίκη που, του ΖΑΚ Που είναι σε εξέλιξη έτσι και αλλιώς ε, Γιατί χθε κατέθεσαν Προχθές κατέθεσαν οι φωνιάδες Ε, όχι, του παρακαλώ, κράτους, όχι, όχι του κράτου. Όχι, όχι, δεν έχει βγει απόφαση ακόμα. Υφερόμενη. Ω δολοφόνη. Και είναι νοικοκυρέη. Οι νοικοκυρέοι αυτοί. Ποίδε με ώρα που α... κάμισα με ώρα τη σφαίρα. Όλοι, κύριοι, όπου ένας, ναι, άπλητη, ο ένα, ο μεσήτη είπε ότι. Μισέ, σε Εγώ μετά. κλωτσούσα στον αέρα το κεφάλι το έπεσε στα πόδια μου. Ναι. Φωνικό κεφάλι. Αυτό. Θα μπορούσα να του το πόδι, ένα αυτό. Και ο άλλο δεν ξέρει αν έχει μετανιώσει, είπε ο Κοσμοτοπόλη. Δεν ξέρει αν έχει μετανιώσει και δεν ξέρει αν θα το ξανάκανε. Ναι. Δεν είναι σίγουρο αν άξιζε να ζήσει αυτό το παιδί. Ποιο καθάριζε μετά τα αίματα και τα τζάμια, αυτοί οι δύο καθάριζε το μεγάλο ένταγμα. Ο, ο Κοσματοπόλη καθάριζε. Αυτή η εικόνα αυτοί, λέει, που, που καθάριζε λέει, καλά εκεί. Συνεχίζει έτσι. τη δίκη, εν πάση Συνεχίζει τα... δίκη και, υπά... και βέβαια νομίζω είναι πολύ όριμο και μετά από αυτέ τι καταθέσει να αλλάξει το κατηγορητήριο επιτέλου σε δολοφονία. Να υπάρχει ένα γενικότερο αίτημα στα social media. να και ρατσιστικό κίνητρο. Φτάνουμε στο τέλο. Αύριο δεν είμαστε εδώ γιατί είναι. Μπαραιώ. Εορτή όμω. Τι ώρα το απόγευμα? 5 νομίζω. 5 έχουν μια επανάληψη τη περσινή εκπομπή που είχαμε κάνει 25 Μαρτίου. Τη επετειακή. 5 6. Είναι επανάληψη των περσινών που είναι η Ελλάδα. Τι σημαίνει η Ελλάδα για εμά σήμερα. Όλο αυτό αν θέλετε και έχετε κέφια. Το, μετά τον Μπακαλιάρο σκορδαλιά το απόγευμα. Εκεί που θα έχει πέσει η πίεση. Όπω χαλαρά. Ναι, ναι, ναι. 5 η ώρα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι εδώ πειραίωτικο. Γεια χαρά. Ένα, zio, tria, kete serra pila. Uf, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, uff, Δύο, και τρία και τέσσερα παιδιά. Είναι παιδιά, είναι και τα παιδιά είναι ζωηράκια. τι θα σου σε... θα όλα να γίνουν λευένες για χάρη του πύρα. Τι θέλετε τι πρέπει να κάνουμε, να